Good morning Ιλαδιστάν Καλημέρα Ακροατάκο μου Είμαι η μίτσο από τα Μπαρδούσα και αφού ακούσαμε το κάτακι φούγκα από το, από το του μπάχτελος πάντων ναι, την αναβαθμίσαμε ποιοτικά την εκπομπή όπως καταλαβαίνεις Ακροατάκο μου Ήρθα λοιπόν εδώ πέρα, πήρα το πούλμαν έτσι το κάνω αυτό τρεις φορές την εβδομάδα με ταξίδι μεγάλο δεν πληρώνω δυο άδειες, πάω τις μπάρες, περνάω να πούμε με το πούλμαν και ήρθα εδώ να σου πω μια καλημέρα, να πούμε και δύο πραγματάκια. Εντάξει κουρατάκι μου. Αντι λοιπόν να σου πω καλημέρα, καλημέρα. <Καλημένα> Όχι κουστάκι μου, δεν είπα Του κάτακι το Του κάτακι Και επιτέλους Ακροατάκο μου Όπως καταλαβαίνεις Επιστρέψαμε στα παλιά καλά χρόνια να πούμε, έτσι, με τα μαθητικά της ασφάλειας και με, τον, με τους ομίλους φίλων της αστυνομίας, τις εκκλήσεις στα αστυνομικά τμήματα, μπλα μπλα και ούτω καθεξής, και νιώθουμε σαν το σπίτι μας επιτέλους. Του λέγανε οι άλλοι ρε, άρε παπαδόπουλο που σας χρειάζεται. Αργότερα θα λένε, Wer am Marsbus auskehrte Dies ist mein Not Es ist nur durch dich Laß dein Vogel Ach auf mein Gefieder Ich nest in Wägen Fliege ich durch die Welt Πρέπει να καταλάβεις μου ότι ζεις το απάβρασμα τη δημοκρατίας. Τη δημοκρατία όχι είναι όπω την κάνανε αυτοί οι αρχαίοι Έλληνες να πούμε. Δεν ξέραν αυτοί. Πρώτα απ' όλα αυτοί είχανε σκλάβους να πούμε. Εντάξει, να το πούμε αυτό. Ενώ τώρα δεν είσαι σκλάβος, είσαι α, ε, απασχολούμενος. Έτσι. Πηγαίνεις κάπου, απασχολείς να πούμε, περνάς ευχάριστα την ώρα σου δεν πληρώνεσαι, δεν έχει σημασία έτσι όμως είσαι απασχολούμενος και έτσι δεν παίνεις στις λίστες αυτές των ανέργων των ντεμπέλιδων δηλαδή εντάξει <σομίως> <σομίως> η αλήθεια είναι ότι είσαι πολύ απαιτητικός να πούμε οι αρχαίοι Έλληνε βέβαια, πρέπει να σου πω ότι είχαν νόμου που προστάτευαν του δούλου του, ε, δηλαδή ήταν υπεύθυνοι για τη σωματική του αικαιρεότητα, έπρεπε να του παρέχουν τροφή και στέγη και τέτοια πράγματα. Αιδίε να πούμε. Αιδίε. Ενώ τώρα είσαι ανεξάρτητο, κατάλαβε. Μπορεί κάλλιστα, είπαμε, να είσαι απασχολούμενο, να μην πληρώνεις να μην μπορεί να πληρώσει που να σε το σπίτι να πούμε και μετά μπορεί να διαλέξει. Όποιο παγκάκι θέλεις Μπορείς ας πούμε Να διαλέξεις όποια τράπεζα θέλεις Να πας να στρώσεις τα χαρτούνάκια σου Να σε δώσει να πούμε και ο όρος Καμιά κουβερτούλα εκεί πέρα Ο καλός δήμαρχος Αθηναίων Να σε κάνει καμιά φορά να σε ταΐσει Μιας του τόσο να πούμε Καταλαβές Εντάξει τι, τι, δεν καταλαβαίνω Πολύ απαιτητικός με έχεις γίνει η Πολύ απαιτητικός Λοιπόν ακροατάκου μου, άκου τώρα, πρέπει ας πούμε να κατανοήσεις ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται. Εντάξει, άκου τώρα να συμβάλλω και θα δεις ότι οι άνθρωποι έχουν δίκιο. Θα συμβάλλω αυτό που είναι να ακούσεις και θα καταλάβεις τι εννοεί ο ποιητής ο μπαρδούζας. Άκου ακροατάκο. ναι. ναι. Σκάι. Θέλω να ρωτήσω ο Γενικός Διευθυντής Υδείσεων και Ενημέρωσης ποιος είναι για να στείλω Από τηλεφωνείτε. τον όμιλο αστυνομίας. Από τον όμιλο φίλων αστυνομίας. Ναι, ναι. Έχει φίλους η αστυνομία. Ποιον. Δηλαδή είναι κάποιοι που κάνουν φίλους τους αστυνομικούς. Κοίτη, και την εκεί παρέα και λένε ρε, ρε, μαλάκα, είδες εγώ που έκανα. Ρε, Κοίτα, ρε, ρε. Εγώ θα το φάω με το που μαρσάρει, Ρε, Κοίτα, και λένε μετά. Και λένε αυτά με τους φίλους τους. Είστε από το ΣΚΑΙ κύριε. Ναι, ναι. Ντόπιος. Ε, πώς μιλάτε έτσι, το όνομά σας. Ε, Μπότσι. Πώς. Μπότσι. Φώτις. Μπότσι, Μπότσι. Πώς. Μπότσι. Μπότσι. Ναι. Πώς λέμε καμπότσι με τσι και χωρίς κα. Μάλιστα. Ναι. Ωραία, μπορώ να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο Με μένα παρακαλώ, είμαι υπεύθυνος Πείτε μου λίγο, θέλω να μου πείτε ιστορίες από την παρέα εκείνη της αστυνομίας με τους φίλους Ρε, ρε εγώ θα το φάω λάχανο ρε, το βλέπεις ρε, το βλέπεις Θα κόψω κλίση να πληρώνεις όλη Έχω... την ζωή ρε Θέλω να σας ενημερώσω ότι η κλίση θα ηχογραφηθεί Ρε, όχι ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι, ούτε μπάτσι, ούτε γουρούλια, ούτε δολοφόνοι, Τσάμπα μας τα λένε. Επειδή χωγραφούμε τις κλήσεις, τι είμαστε καθάρματα, μια χαρά άνθρωποι. Ρε, βγάλτε την κουκούλα, ρε, γνωστέ, άγνωστε, ρε, ρε, απειλήστε δημοκρατία, ρε, θα σε φάμε. Μάλιστα. Ναι. Άλλο τίποτα έχετε να μας πείτε. Ε, τι άλλο να πω, να, ρε. Ρε να πεθάνουν όλοι οι Αλβανοί ρε! Δεν θέλω να τους βλέπω σου λέω! Τι! Πακιστανός! Φάτε τον Βουρ! Παταγκάζι ρε με το ξαρά! Ναι ναι! Ζήτω η ρε! Αστυνομία! Μας αγαπάει και ο Καρατζαφέρης και εμείς τον αγαπάμε δεν λέω! Βλέπεις Ακροατάκο μου να πούμε! Πώς συμπεριφέρεται εις το όργανο να πούμε αυτός ο χαμένος ο Αποστόλης της Ελληνουφρένειας! Είναι πράγματα αυτά να πούμε! Τον ακούσει τον λέει τον άνθρωπο και ο άλλο η ευγενικό το όργανο να πούμε βλέπει. Του λέει θα σε ανέψω, θα καταγράψω τη συνομιλία τον του νου τα κτλ. Έτσι δεν έχει δίκιο άνθρωπος άνθρωπο. Πώ τη μιλά έτσι ρε, αποστόλια να πούμε. Είναι όργανο του καταλαβαίνει στι τάξειου. Σε παρακαλώ δεν γίνονται τα πράγματα να πούμε. Ενώ επιχούντας να πούμε υπήρχε ένα σεβασμό στου χορουφύλαξ κατάλαβε τον έβλεπε, έστει και σκλαρίνο, Περάστε από το τμήμα διαπροσωπική σας υπόθεση Κατάλαβες Πολιτισμένα πράγματα ρε Πολιτισμένα raus, er schon, Και για να μην νομίζεις Απροατάκο μου να πούμε ότι ε, Ήτανε μόνο αυτό το επεισόδιο Έγινε κι άλλο Πάει αυτός ο Αποστόλης να πούμε Και κάνει φάρσες Τι κάνεις φάρσες ρε σε αυτόν που σε προστατεύει σε αυτόν που, που σου πιτάει τα χημικά Για να συνέλθεις να πας στο σπίτι σου Να γίνεις άνθρωπος, νικουκύρης Να κάτσεις επί του καναπέους Και να σηκώνασαι μόνο Όταν θα σου λέει ο Λιακόπουλος Που σου λέει σήκω από τον Από το τέτοιο αυτό και πλάτη ή, ή ο Άδουνης, και πα πα, παίρνει τηλέφωνο και παίρνει τα βιβλιαράκια σου να πούμε. Μαθαίνει ότι τα βρυλ ζουν στα βρυλίσια, γι' αυτό τα βρυλίσια λέγονται βρυλίσια και τέτοια ωραία πράγματα. Κατάλαβε, μόνο τότε θα σηκώνε από τον καναπέ. Και συρίχνει και τα χημικά σου και τα πάντα. Στιτραβά και καμιά στο κεφάλι να πούμε με του κλομπ, γιατί τα έχει χάσει τελείω να πάει το μυαλό στη θέση του να πούμε. Και πάει το κολόπεδο να πούμε. από που και του κάνει φάρσαρε. Α το διάλειμουν. Κάσες βάλει να ακούς, να δεις έχω δίκιο. Έχω δίκιο. Παρακαλώ, ναι καλημέρα. Γεια σας. Ε, Μπρατσόλας γρηγόρης λέγομαι το Εμμανουήλ. Μάλιστα. Ε, είμαι συνάδελφος ματατζής. Ναι. Ε, κοιτάξτε θέλω μια βοήθεια. Ξέρετε εγώ μόλις κατέβηκα από κοζάνη χθες μετάθεση με τους συνάδελφου τον παλούρδο. Ναι. Και είπαν αμέσως φεύγετε για σύνταγμα για την πορεία. Κατεβήκαμε χθες την πορεία και λέει ο προϊστάμενος μπαίνεται μέσα μετρό. Πάμε μετρό μέσα. Ποια κοζάνη συνάδελφε, Μ... τι μετρό μου λες τώρα, τι σύνταγμα μου λες τώρα. Ή θα μετάθεσαι πριν, είναι πιο Είμαι στο αεροδρόμιο. Θα πάρεις το μετρό να πας όπου θέλεις. Μισό λεπτό συνάδελφε, πώς θα γυρίσω από το αεροδρόμιο. Έχει στο... μετρό, έχει ταξί, έχει λεωφορεία, αστρικά. Δεν κατάλαβα. Συνάδελφε, συγγνώμη δεν κατάλαβες. Εγώ ήρθα ήταν... Και ε, είμαστε είμαστε συνάδελφοι, είμαστε 50.000 συνάδελφοι. Άμα σου κάθε συνάδελφο τώρα, πώς θα τον πάρω από το αεροδρόμιο για από τα λιμάνια. Κάνεις λάθο συνάδελφε, δεν με άκουσες γι' αυτό. Συνάδελφε. Ήρθα yeah. εγώ χθες απο μετάθεση όλα καλά και λέει ο προϊστάμενος πάμε στην πορεία Πήγαμε στην πορεία στο Σύνταγμα και μετά λέει μπαίνουμε στο μετρό Μπήκαμε στο μετρό, φάγαμε κάτι πέτρες εκεί με τα χημικά πάνω στο χαμό και βρεθήκαμε στο αεροδρόμιο από το μετρό Με τον συνάδελφο τον παλούρδο τον έχω εδώ δίπλα Κοίμαστε με την ασπίδα και το ψεκαστικό εδώ στο μετρό Και ο κόσμος κοιτάει περίεργα πώς θα γυρίσουμε Ωραία θα πάρε το μετρό, δείτε πάλι Εγώ δεν έχω ξανακατέβει πρωτεύουσα ασπίδα στο αεροδρόμιο. Μα τι να κάνω, βρεθήκαμε από με την πορεία και μέχρι στο αεροδρόμιο με την πορεία. Με αεροδρόμιο, την πορεία και έτσι. έχω και ένα χρώμα κόκκινο πάνω στην πλάτη, είχαν πετάξει, κάτι μπογιές δεν κατάλαβα. Πάλι το μετρό κι όλα. Έχεις δίκιο εγώ, μετρό δεν έχω ξαναδεί στην Κοζάνη, δεν έχει φτάσει ακόμα πάνω, δεν ξέρω ποια γραμμή δεν να πειράζει, πάρω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έχει γραμμές, έχει κόκκινη, μπλε... Πράσινη. Ωραία, πάρε όποια θέλεις γραμμή όλες αυτή να πάνε. Ναι. Και πήρε στα και τη βέβαια Κοζάνη Πια Κοζάνη, πρέπει να έρθω στην υπηρεσία να αναφερθώ, έχω αργήσει ήδη μια μέρα. Η υπηρεσία σου δίνει στην Κοζάνη στην άδελφε. Έχω έρθει μετάθεση, σου λέω συνάδελφε, από την αρχή, δεν συνέβη, ρε παλούρθο, δεν με καταλαβαίνουν. Κυρίε Ναι, Με μετάθεση που ήρθατε εδώ. Ήρθα με μετάθεση και πριν προλάβω να καταλάβω την υπηρεσία, λέει, ρε Μπαλούρδο ελληνικά δεν μιλάω συγγνώμη συνάδελφε Κι είμαστε στο αεροδρόμιο με τον Μπαλούρδο δεν έχουμε ξαναδεί πρωτεύουσα πώς θα Μπα, γυρίσουμε πηγαμε... πίσω μα μου λε τώρα για, Εγώ που για μια για βοήθεια κράτη, για σπίδες στο αεροδρόμιο. πήρα για βοήθεια συνάδελφε, αν μπορείς να με εξυπηρετήσεις αν δεν μπορείς καλώς πες μου να κλείσω συγγνώμη λοιπόν, έχουμε πολλή δουλειά συνάδελφε έχεις δουλειά το καταλαβαίνω Έχι. μια βοήθεια πο ποια γραμμή παίρνουμε για να γυρίσω πίσω πάρε το πόσε είναι το πλήρω το μετρό έχει μπλε, κόκκινη, κίτρινη. Πού να κατέβω. Μα τι μου λες τώρα. Να κατέβω και σαριανή που κατεβαίνει το μετρό. Όχι <Τοχι>, εδώ με μάς δεν έχει καμία δουλειά. Με πού θα πάω, εγώ δεν έχω υπηρεσία να πάω. Με Μα φωνάξανε μόνο τέτοι, για το ξύλο. Ορίστε Δεν ξέρει σε ποια υπηρεσία ήσυ και πού θες να πας. Μα σου λέμε ότι το που κατεβαίνω χθες από μετάθεση πριν κάνουμε χαρτιά με στέλνε πορεία να δείρνουμε πιτσιρικάδες Και όχι τίποτα αλλά εμείς δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια μας χτυπάγαν, μας βρίζανε πεντάγαν πέτρες. Ποιος δε φεύγει, εσάς εκτύπησε κανένας. Χτυπάγανε βαράγαν, είχα εγώ την ασπίδα, έσπροχνα βέβαια. Έσπροχνα, ήταν μια κυρία 75 χρονών, την έκανα, νόμιζε ότι ήθελε να βρίσει. Εγώ πρώτη φορά ακούω αυτό το πράγμα. Γυναίκα 75 χρόνια αντικτυπάνε. Και εγώ πρώτη φορά αλλά έβριζε η κυρία, έβζε, είπε ναι. για την Μάνα μου μένα. Μετά... Εμάθηκο ζάνη δεν πιάνει κανεί στο στόμα του την οικογένεια. <laughs> Πέταλιο. Και είπε η κυρία Για τη Μάνα μου, εγώ της έκανα μία με τη φυσούνα έτσι, ψιψιτ. Ψι. Αποκρίνεται. Ναι, ναι. Τη κάνει ο Σνάλο με το flip. Αποκλείται γιατί άμα ήταν κάθε φυσούλιά ναι. που μα βρίζουν τη Μάνα έμπαινα χωραδιά. Μα είναι, είναι αυτά πράγματα στην να μιλάει ότι ο κόσμος, εμεί τι κάναμε να του προσπατεύσουν πήγανουμε που ποδοπατηθούν μέσα στο μέτρό. Είχε και κάτι και άγρια εκεί πέρα Ζαλίθηκα και εγώ μπήκα στο μετρό Τι τώρα. Μου λες τώρα Τι να σου πω συνάδελφε δεν με εξυπηρετείς Εγώ αυτό Τι καταλαβαίνω και είμαι όλο το βράδυ ξενύχτησα στο μετρό με τον συνάδελφο τον παλίρδο Μπαλίρδο πες αν πάρω ένα ταξί ε, το πληρώνει πάρε, η υπηρεσία πάρε ό,τι να είναι και πήγε εδώ που θέλει Είναι 33 ευρώ Τι το, το ταξίδι μου παν, συνάδελφε όσο περιμένω το ταξί μήπως να πάω βλέπω εδώ πέρα έχει ένα κατάστημα ήκαια λέει ήκαια Στο γκρι κάτι καρέκλες λέει καλές Να πάω να σκοτώσω την ώρα μου με το συνάδελφο ή να σκοτώσω κανένα να ελπίζω να έχει μαθητές, ελπίζω να έχει μαθητές σε χόρεξη για ξύλο, να είσαι καλά Εντάξει, γεια σου Έτσι που λες ακροατάγο μου Του βλέπεις Του κολοαποστόλι να πούμε de, de, Δεν ξέρω και το επωνυμό του ρε, Το χαμένο πως, πως νικ μπότσι λέει τι λέει, τέλο πάντων παίρνει τηλέφωνο να πούμε το, τον άνθρωπο, τον ενοχλάει στη δουλειά του να πούμε. Τι πράγματα είναι αυτά, ανεπίτρεπτα. Γι' αυτό πολύ καλά κάνουν τα όργανα, κατάλαβε να του κάνουν μήνυση, να τον κλείσουν μέσα, να του βασανίσουν, να του κάνουν τα νύχια, του βάλουν να βγάζει τι να του, του κάνουν φάλαγκα. Να μάθει να πούμε ότι δεν συμπεριφέρονται έτσι στα όργανα, να πούμε. Κοηδεύει την εξουσία, ρε, χαμένε, ρε. Παστό διάλο. Εν μεταξύ να πούμε δεν φτάνει αυτό δηλαδή συμπεριφέρονται στους ανθρώπους έτσι να πούμε Άκου τώρα θα συμβάλω και ένα τραγούδι να δεις Τι, τι εκτίμησε έχει ο κόσμος να πούμε Τι εκτίμησε έχει ο κόσμος στα όργανα Η ε, απαράδεκτο απαράδεκτο <χει> Αν λίγα αν τα την πόρτα μα ή πατζή, τριγύρνανε, μα λιγισανε βιβλία αν τα βρουν, θα μας τραβάνε και από το μισά ανοιχτό παράθυρο Κοιτάνε και ρωτάνε Πού να ναι. Αυτή παράξενη σκιά που κυνηγάνε Πρώτη μου σύντομη διήγηση απ' τα χρόνια της σιωπής Με τσιλιά δώρο τον αχέρα στα ερενίτης και πείς Τα καρακόλια μαζεμένα στη γωνία με φάκους και λωστούς Η νύχτα θα ρεβόσουν, η μέρα έχει κυφτού στους κυνηγούς Των πεπιθήσεων, της μπασκήνιας, των μετέπειτα, των κυβερνήσεων Λοιπόν θυμάμαι το βλέμμα προς την πόρτα του παππού μου Κι εγώ να κάνω πως κοιμάμαι Νάκω και τον ήμουν από δίπλα Η φασαρία κά πριν εκεί και τραγουδάγανε βρήκαν και κάτι βιβλία και τους μαζέψανε ίσως να βρήκαν τη σκήγα που γυρεύανε για σίγουρα όμως χτύπησαν την πλάκια σε μας ρίξαν από τις γρήλες κι ένας φουκαράς που είχε ένα φινικα φλαμπέ πάνω στην αγκράφα έστρωξε την πόρτα μεγάλη καφα Γύρνανε Έξω πόρτα μας η μπατζί τριγυρνάνε Μα ζητάνε, λύσανε. Κρύψα βιβλία αν τα βρουν, θα μας τραβάνε. Χτυπάνε και από το μισονοιχτό παράθυρο. Κοιτάνε και ρωτάνε, πού αυτή η παράξενη σκιά που κυνηγανε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE τα βόλια. Οι εινολογισμοί, οι αφορισμοί και Κάμερες πασχίζουν για του κράτους την τιμή Όμως τώρα τραγουδάμε όλοι ανενόχλητοι χωρίς τα εξυπώλυτη ρε και απόλυτοι Μας πάνω, στο φέλκα στην τρεχάλα. Λίγο μπουτρούμε και digital κρεμάλα Τότε το κάθε μέρος είχε το ρουφιάνο του Τώρα από από καθένας έχει θα κάνει ξαστέρια ποτέ Θα βλεβαρήσει ποτέ Ως κιαγμένος τους φρουρός Θα πληροβολήσει Παίρνει ειδίκηση ο φασίστας Ο ευνούχος Τώρα ο μπάτσος είναι γειτονάς μας Κι αριστούχος Τι πάνε; τα γίνε Στο ψαγνώνα μας Τι Χτύπανε Κι όπως να'ναι Βαααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα να ξορκίσουνε το φόβο τους γελάνε πέτάνε τα χημικά που έχουν λήξει μας κερνάνε μας μεθάνε ρούφιάνε. μόνοι τους φτιάξαν τη σκήγα που κυνηγάνε Λε ακροατάκομαι όχι τα πράγματα Και Άκου τώρα τι θα σε διαβάσω Μη την υπαριθμών Πρωτοκόλου 2846-0 Κάθετους 14 Μπλα μπλα μπλα του 2014 Η Διεύθυνση αστυνομία βορειοανατολική Αντικής Βασιζόμενη στην υπαριθμών 1668 Από 5 Δευτέρου 2014 Διαταγή Γέανε yeah, yeah, yeah. Και την 18 μπλα μπλα μπλα από 5 Δευτέρου 14 διαταγή ΓΑΔΑ του Γουά ζητά από τους διοικητέ αστυνομικών τμήματων δικαιοδοσίας της Α. Την πλήρη καταγραφή των σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε περιοχές αρμοδιότητα διευθύνσεων αστυνομίας ΓΑΔΑ υπουβάλλοντας το υπόδειγμα της καταγραφής σε μορφή Excel στι οικίε οικίες αστυνομία, αστυνομίας Β την μυθόδευση προσωπικών επαφών και συναντήσεων με τους κύριους διευθυντές των ανωτέρων σχολείων με σκοπό την καταγραφή υφιστάμενων προβλημάτων και αναγκών κατά τη λειτουργία των σχολείων καθώς... Ε, καθώς... καθώς... καθώς... καθώς... κάπου εδώ πέρα είναι το καθώς, θα το βρω ρε παραγία μου ε καθώ και τη συλλογή τυχών ετοιμάτων που θα υποβληθούν από αυτού, του διευθυντέ των σχολείων, και αφορούν το πεδίο αρμοδιότητου του Υπουργείου Δημοσία Τάξη και Προστασία του Πολίτη γενικά και τη αστυνομία ειδικότερα και γάμα τη σύνταξη εμπεριστατωμένων αναφορών για τα ανωτέρου και την υποβολή των απόψεών του υπό αυτών προ τι οικίε υποδιευθύνσει αστυνομία. Τι κατάλαβε, Ακροατάκο μου. Δε, δεν κατάλαβα. Τι δουλειά έχει η γάδα του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως με τα σχολεία. Μάλλον, μάλλον ε, από εδώ και πέρα θα υπάγονται στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως τα, τα σχολεία, η εκπαίδευση κτλ. Κατάλαβες, τι περιμένουν από τους μαθητές δηλαδή ότι θα κάνουν καταλήψεις στα σχολεία ας πούμε και τα λοιπά, ότι θα απεργήσουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές ότι θα καταλάβουν τα σχολεία οι, Οι γονεί δεν νομίζω. Οι άνθρωποι είναι ήσυχοι, κάθονται στη... Στη... στον καναπέ του, βλέπουν κανονικά τα δελτία ειδήσεων. Δεν καταλαβαίνω. Αφού όλοι βλέπουν τα δελτία ειδήσεων κάθε βράδυ, καθυλώνονται και κάθονται και τα βλέπουν τα δελτία ειδήσεων. Δεν καταλαβαίνω πώ θα ξεσηκωθούν να πούμε. Γιατί παίρνουν τέτοια μέτρα α πούμε κτλ. Τι στο διάλογο να πούμε. του μαθητέ και του δασκάλου. Δεν νομίζω να πούμε. νομίζω. Στη δημοκρατία γίνονται τέτοια πράγματα. Μπα. Γνώμη ακροατάκου μου για αυτό το κοινό πήγα να βάλω ένα τραγουδάκι δεν το αναγνωρίζει ο player εδώ πέρα και δεν το παίζει. Πήγα να του τραγουδάκι αυτούς τους έχω βαρεθεί με τη Μαρία Δημητριάδη αλλά εν περιπτώσει ας ακούσουμε αυτό του Λάκη Παπαδόπουλου. Με τη τη λαδί Τα είδα πάλι έξω Από την πόρτα μου το πρωί Τα βλέπω απούτσια Με τυρί τη λαδί Ξερασκισμένα από την πέρσινη γιορτή Τα βλέπα πουτσια, με πυρί για τη λαβή, δηλαδή, με την πρώτη τη βραχή Να τα πάλι, πάλι, χορεύουν μόνα τους Στα πεζοδρόμια στους δρόμους, στις γωνιές Να τα πάλι, πάλι, χορεύουν μόνα τους Ναι μου ξεσηκώνουν τις παρασυνές Το έξω με τις κάλτσες να δώσω συναυλία στις ταράτσες Να ξεσηκώσω όλα τα καντόλια και τα πλημμύρισμένα με όνειρα. Το μεταξύ ακροατάκο μου ε, Να σε υπενθυμίσω Ότι ακούς το μίτσο του Μπαρδούζα Από τα Βαρδούσα Σε είπα ότι έρχομαι με το πουλμανάκι Σπάω τις μπάρε των 2 ε, δίων Δεν βάζω φουτιά στα τέτοια Όχι δεν κάνω τέτοια πράγματα πα, πα, πα, πα, πα. Δεν άκουσες που λέγανε στη τηλεοράσεις εντάξει έχει οργή η κύρια να πούμε Αλλά η οργή έχει και τα οριά τη Δεν μπορεί τώρα να κες τη δημόσια περιουσία Βέβαια θα μην τώρα. Είναι η δημόσια περιουσία του Αυτό του κουβούκλιο εκεί πέρα Δεν είναι αλλά δεν έχει σημασία Αφού το πει τηλεόραση έτσι θα είναι να πούμε Α στα διάλα Τηλίωση Λοιπόν που κρουατάκο ακροατάκο μου ε, Πέρα από αυτό να πούμε που Αγανάκτησαν δικαίω να πούμε Οι χοροφύλακες εκεί πέρα Και θέλουν να κάνουν μήνυση στο, πώς το λένε, Του να Και στην Ελληνουφρένια κτλ ε, και πέρα από το γεγονός να πούμε ότι στέλνουν ένα χαρτί όπως έστελνε η Πιχούντα στο μαθητικό της ασφάλειας για τους μαθητές που ξέφευγαν από τα μαθητικά πλαίσια κτλ. Συνέβη και κάτι άλλο να σου πω αυτόν τον καιρό. Ε, κοίταξε, όλα αυτά, όλα αυτά είναι δημοκρατικά φαινόμενα. Για να λειτουργήσει η δημοκρατία πρέπει να έχει κανόνες, κύριε. Δεν μπορείς να παραβαίνει κανόνες, να πούμε. Η δημοκρατία του λένε στα κανάλια. Του λένε όλα τα κανάλια ότι έχουμε δημοκρατία. Μέχρι να πούμε, του λένε όλοι οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι ότι έχουμε δημοκρατία. Και επίση και η αντιπολίτευση λέει ότι με αυτά που κάνετε πληγώνεται τη δημοκρατία. Δηλαδή την έχουμε τη δημοκρατία, καταλαβές, και την πληγώνουμε. Κάτσε τη μεγάλη. Πα και τη δημοκρατία να πούμε. Αστάδια άλλα. Τέλο πάντων. Λοιπόν, άλλη μια τύπησα να πούμε. Κάτσε μισό λεπτάκι να θυμηθώ και τον όνομά να το βρω εδώ πέρα. Μάλιστα, το θυμήθηκα το όνομα, το θυμήθηκα. Λόγος. Πόποι Χριστοδουλίδου Δημοσιογράφος, δημοσιογράφος. Α, ναι, αλλά τι δημοσιογράφος τώρα. 25 χρόνια δημοσιογράφος. Εντάξει, είναι δημοσιογράφος αυτή τώρα. Λοιπόν, τι έκανε αυτή η τύπη, σαν να πούμε. Πήγε και έβαλε στο blog τη το οποίο μπλοκ θα σα πω μετά πώ το λένε, δεν το θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, πήγε και αυτή καλύπτει του στρατιωτικό ρεπορτάζ να πούμε, η δημοσιογράφα, πήγε και αποκάλυψε ότι λέει ε... Τα βατρακάνθρωποι να πούμε, πώ λέγονται αυτοί, ΟΙΚ, Ομάδε Υπουβριχείων Καταστροφών κτλ. Ξέρει, είναι οι παιδευμένοι, οι Λουκατζίδε τη θάλασσα. Λοιπόν, αυτή η τύπη να πούμε λέει, ότι μπορούν μαζί με τους αστυνομικούς να φιλάνε στόχους Τι στόχους τώρα θα μην πεις Ξέρω ας πούμε τη γερμανική πρεσβεία Έτσι? Ε, Την αμερικανική πρεσβεία Γενικώς τις πρεσβείες Ή ξέρω εγώ να φιλάνε κανένα δημοσιογράφο Ξέρω εγώ στόχοι είναι και αυτοί Κατάλαβε, κάνουν τη δουλειά του οι άνθρωποι ωραία και καλά στα δελτία των 8-8,5 ξέρω εγώ τι τα λένε, έτσι. Και κινδυνεύουν γιατί λένε την αλήθεια κτλ. Την υπερασπίζονται. Κατάλαβε. Και χρειάζονται και προστασία για, από του κακού ανθρώπου. Να πούμε κάτι, ε, ξέρω εγώ τι είναι αυτοί, έχουν έρθει εδώ, Αφγανή, τα Λιμπάν. Ε, Πώ τον λέγανε τον άλλον εκείνο που. Κάτι μπινλαντένιδε. Δεν ξέρω να πούμε. Τέλο πάντων, καλά κάνουν του άνθρωπου να τι προστατεύουν. Και δεν φτάνουν οι αστυνομικοί Βάζουν και τα κουμάντα να πούμε εκεί πέρα Που είναι πιο εκπαιδευμένα και τα λοιπά Αυτή βγήκε λοιπόν Η τύπησα να πούμε Η Πόπη Και πάει και τα αποκαλύπτει Πω! Ποιος είδε να πούμε τον αστυνομικό Και δεν το φοβήθηκε Την κάλεισε η να πούμε Και της λέει Του νου σου πρόσεχε Δεν αποκαλύπτουν στρατιωτικά μυστικά Είναι κακούλυμα πριν από αυτό όμως, κατά δήλωση της ιδέας της μίλησε σους φακιανάκις, της λέει σε παρακαλώ τώρα, κατέβασε αυτό που του στο site σου. Κατάλαβες, κατέβασε του και εντάξει θα τα βουλέψουμε, θα του μου φάρουμε του θέμα, τα ίδια της αγγελέας, μάζεψε του από εδώ και από εκεί να πούμε, μην του κάνεις και θέμα. Αυτή τώρα ποιος ξέρει να πούμε Τι είναι να πούμε Η υπόπη Και λέει δεν του κατεβάζω Τσαμπουκά Κατάλαβες? Ναι. Και μου δικαιολογίες λέει ε, Αυτό λέει του βρήκα Στο φίλο της κυβερνήσεως Ξέρεις αυτό που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο Που μπορείς να μπεις να το διαβάσεις Εφημερίδα της κυβερνήσεως ρε παιδί μου ΦΕΚ πως το λένε αυτό το Φίλο της εφημερίδα κυβερνήσεω. Κυκλοφορεί δημοσίως, ελεύθερα. Και πας εσύ και το παίρνεις αυτό και το βάς στο site Τα παίρνω ρε παιδί μου Τα παίρνω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 Σε καρποστάλ Βίντεο κασέτες, Με τον ταλάρα Και μια λαχτάρα Για κρουασάν Ζεις πρωτοπόρο Ναγκασάκι Σε κάθε δρόμο Sokaki, Nagasaki, Nagasaki, Nagasaki, Nagasaki. Σαν τα ποντίκια Κι ο εφυάλτης Σε κυνηγά Τέρμα τα πουλάκια Και τα τσιτσίκια Μονάχα βράχια Ράδι ενεργά Ζεις Ναγκασάκι σε κάθε δρόμο, κάθε σοκάκι. Ναγκασάκι, Ναγκασάκι. Ναγκασάκι, Ναγκασάκι. Πυράβλου πέρσι και κρούσου, κι ο συγκατοικό μου ακόμα γουστάρει. Μόνο πυράβλου σοσιαλιστικούς, σοσιαλιστικού ζη πρώτο να όρω ναγκασάκι. Κάθε δρόμο, κάθε σοκάκι, ναγκασάκι, ναγκασάκι, ναγκασάκι. Να είμαστε εδώ, Ακροατάκομο, ήμου ακούσαμε τον τζιμάκο του Μανούση στο καταπληκτικό Ναγκασάκι και πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν δύο τρόποι ας πούμε να σκεφτείς ο ένας είναι ο τρόπος του Λιακόπουλου και του Αδόνιδος έτσι λοιπόν, άκου τώρα θα σου βάλω τον τρόπο του Λιακόπουλου το έχει φτιάξει ένας τυπάκος να πούμε στο στο Ιερών Ινδερνέδιον, είπαμε. Κάπου εκεί πέρα στο YouTube να πούμε έχει ανεβάσει και αυτά. Άκουσε το τώρα, θα το βάλω να τα ακούσεις, άκου. Ραπάρι Ουλιάκος, ραπάρι. Τώρα και τηλεφωνήστε στο 23114.000. Λιάκο λιάκου, λιάκου, λιάκου λιάκο. Έρχεται του ξανθό Γενου μου! Και πάτε τώρα και κυλεκού 231 αργά. Και πάτε τώρα Σηκωθείτε αλλά όχι για να βγείτε στο δρόμο για να τηλεφωνήσετε στο... Να στο 29, 30, 30, 30... Oh, έτσι μπράβο, τηλεφωνήστε, yeah Έχω την κρίση, ωραία, αλλά του ξανθώ γένους τους την έχεις στήσει στη γωνία Τώρα και σε Έρχονται υποχθόνοι Ο άλλος τρόπος ακροατάκου μου είναι αυτός του αγρότη στα μπλόκα που θα συμβάλλω να ακούσεις μόλις τώρα για ακου και τον αγρό. στον ελληνικό λαό όπου και να νίκει σε όποιο κλάδο και ανήκει. Ε, για πάρτε λίγο εδώ την κότα την παίρνετε την κότα Έλληνα είσαι αυτός σε κάναν έτσι σε κάνα κότα λοιπόν Έλληνα θα το δεχτείς άλλο θα δεχτείς την υποθήκευση των παιδιών σου θα δεχτείς την υποθήκευση της πατρίδος θα δεχτεί καθα... τον κατακτητή Έλληνα, κοίτα πως έκανανε κότα και σε ταΐζουν καλαμπόκι Έλληνα. Πρέπει λοιπόν Έλληνα να ξυπνήσεις και να μην είσαι κότα, γιατί αν ίσως κάποιοι παραξηγηθούν τώρα. Εάν Έλληνα δεν είσαι κότα, σε θέλω στα μπλόκα, σε θέλω στον αγώνα, όχι στον καλαμπέ Έλληνα και κότα. Κοίτα, ήσυχα κότα, ήσυχα κότα, καλαμπόκι αυτός Έλληνα. Έχει ακόμα όμως λίγο λίπος, έχει φάει, είναι φαγωμένη. Άρα, κατά... αλλά δεν έχει πεινάσει πολύ, μόλις όμως πεινάσει πολύ θα φάει και το καλαμπόκι. Όποιος νομίζει λοιπόν ότι δεν είναι έλα, κότα, έλα, κότα φάει θα μπλόκα στον αγώνα. Λοιπόν, αλλιώς είσαι κότα Έλληνα. Κότα φάει το καλαμπόκι, έλα. Φάει κότα. Έφε, έφε, έφε, έφε, έλα κότα. Έλα κότα. φάει το Δεν ξέρω αν είδατε προχθές ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Εικόνε ηλικιωμένων να μαζεύουν σε μια λαϊκή, στον δρόμο, λαχανικά. Λαχανικά που είχαν πετάξει οι παραγωγοί που διαμαρτύρονταν για τι τιμέ και τα προϊόντα του. Εμένα τουλάχιστον με συγκλώνησε. Δεν ξέρω εσά που γελάτε, εμένα πάντως με συγκλώνησε. Στην Ευρωπαϊκή Ελλάδα του 2008, στην Ελλάδα τη Νέα Δημοκρατία, ηλικιωμένοι συνταξιούχοι θα μπορούσαν να είναι του καθενό, πατέρα ή μητέρα, Μάζευαν, ξαναλέω, λαχανικά από το δρόμο. Τραγική εικόνα έσχατης φτώχειας. Η εικόνα που μας πληγώνει... <Κι> <Κι> πληγώθηκε ο Γιοργάκης ρε παιδιά. είδε την εικόνα και πληγώθηκε το μανάρι μου. Που είθε τους ανθρώπους να μαζεύουν τα λαχανικά από το δρόμο. Αυτά, αυτά είναι στο, στο, στον κόσμο του, της Νέας Δημοκρατίας που είπε. Ενώ στον κόσμο του Πασόκ... Ήταν όλα τόσο καλά, ε. Και το χρηματιστήριο βγάλανε λεφτά, έτσι. Και μετά ο Γιωργάκη, ο αδελφούλης του, όχι αυτός, ο αδελφούλης του. Με τα συνδυές που έπαιξε, λίγα βγάλανε, δεν βγάλανε πολλά, δεν βγάλανε πολλά. λιπάτε το μανάρι μου, ρε παιδιά, λυπάται. Γι' αυτό συλλέω, ή... Η... Σαν το Λιακόπουλο να πούμε και τον άλλον θα σηκώνει να παίρνει τα βιβλία για τους υποχθόνιους ή δεν θα ησικώτα και θα σηκωθείς όπως έλεγε ο κριτικός ο αγορότης στα μπλόκα. <SBoy> <itel Concmenlia> <γραφρούς> λοιπόν ακροατάκο διάβασα αυτά τα περιστατικά να πούμε προηγουμένω όλα, Συ τα είπα για να σου είπω ότι κάτσε ήσυχα μη σε βλέπω έξω από το σπίτι να πούμε μη σε βλέπω στι πλατείε, μη σε βλέπω σε συγκεντρώσει, σε κάτι συνελεύσει, σε κάτι τέτοια να πούμε εντάξει μη σε βλέπω σε αυτά θα κάτσει ήσυχα βλέπεις η κυβέρνηση προσπαθεί, ό,τι μπορεί κάνει προσπαθεί να φημώσει όποιον δημοσιογράφο πάει να, μιλήσει, να πούμε έτσι Ελάχιστη είναι αυτή, ελάχιστη να το πούμε Ευτυχώ, ευτυχώ Έτσι, γιατί θα είχα ξεφύγει τελείως αν την είχαμε χάσει τη δημοκρατία Λοιπόν, ελάχιστα αυτά τα κατ' καθήκια να πούμε και αυτά Έτσι, λοιπόν, η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί Βάζει την αστυνομία να κάνει τη δουλειά τη να πούμε και αυτά Βγάζει διατάγματα Έτσι, σε λίγο μπορεί να κηρύξει και κανένα στρατιωτικό νόμο Άμα χρειαστεί τι να κάνει δηλαδή, δεν κατάλαβα Δεν κατάλαβα Έτσι Πρέπει να διατηρηθεί η δημοκρατία Και τάνξα χρειαστεί Και τάνς. Και η Euroforce να πούμε Και η Euroforce Καταλαβαίνω δηλαδή Όποιο ρημάλλη θέλει θα βγαίνει θα κάνει ό,τι θέλει να πούμε εδώ πέρα Λοιπόν και έχω να σου δώσω και συμβουλία κροατάκο Εντάξει Θα κάθεις είμαι στο σπίτι Ήσυχώς Εντάξει Όχι τις βλακίες να μπαλούρδι Και, και τέτοια πράγματα να πούμε κι αυτά Σατανικά Λοιπόν Νίκου κύριε εμένα Θα κάθεις στο σπίτι Θα ανοίγεις το πρωί Θα ακούς του μπαπαδάκι Θα ακούς το ναυτιά Θα πεις που το ξέρεις Εσύ ρε Μπαρδούζα δεν έχει τηλεόραση. Άσαι με εμένα εγώ είμαι του συστήματος Εντάξει τα μαθαίνω εγώ Λοιπόν λέω για σένα να πούμε που έχει τηλεόραση εντάξει Που την έχει ακόμα Λοιπόν θα έχ, Την έχει μουνίμους ανοιχτή Και το πρωί θα ακούς αυτού που σου είπα Τον αυτάκια να πούμε και τα λοιπά Που θα σου λέει τις ειδησούλες Που θα σε λέει τις αληθιούλες Εντάξει Ό,τι σε λέει ο αυτάκιας είναι τελείωσε Το παιδί είναι ε, Κιμπάρις να πούμε Είναι κυμπάρις. Έτσι, Λοιπόν Όλους αυτούς θα τους ακούσουν να πούμε Θα φέρνουνε καμιά φορά αυτόν και κανέναν Εκεί πέρα για το ξεκάρφωμα Μετά θα τον δεθάβουν από πίσω κανά δυο ώρες Και μετά μόλις τελειώσει αυτό Θα αρχίζουν να πούμε τα μαγειρέματα Τι θα μαγειρέψει. Έτσι Θα φτιάξεις α πούμε Γεμιστές φουλιές παπαγάλου Με Πως το λένε Με κόπρανα Από χιμπατζή Από του από τη Βου... βορειοδυτική γκάνα έτσι και μια σώση πάνω ωραία ε, σοκολάτας, εντάξει λοιπόν και μετά θα ακούσεις και τα κουτσομπολιά ποιο βρακί μπήκε στον κόλο πιανής ε, ποια δε φορούσε βυζουθήκη να πούμε και τα λοιπά τη μισήμερια και το βράδυ κύριος θα κάτσεις θα δεις τις ειδήσεις θα δει του ξέρω εγώ κάποια ωραία εκπομπή που φέρνουν κάτι δυστυχισμένου, καημένου εκεί πέρα και τα λοιπά. Που τσακώθηκε με την πυθειρά του να πούμε και του χωρί οι νύφοι του και πιάσαν τον Πατζανάκι τους με τον άντρα τους να το κάνουν με τον ξαδελφό τους, του του συμπέθου του κουνιάδου τους Τέτοια πράγματα, δράματα να πούμε και τα λοιπά, κοινωνικά να πούμε, κατάλαβες Αυτά. Και τα παίρνει ήσυχος για ύπνο, νικοκύρη, έτσι και θα έχεις μάθει και όλη την αλήθεια. Έτσι, θα έχει μάθει την αλήθεια. Έτσι, μπράβο, θε, έτσι θέλω, έτσι θέλω. Και πρέπει να έχουμε και μια προτίμηση στα κανάλια έτσι Μέγκα Ε Μέγκα Αυτό είναι Δηλαδή πιανούν τώρα αυτό του Μπόμπολα Νομίζω του Μπόμπολα ε; Καλός άνθρωπο Εργολάβος να πούμε Όλα τα έργα κάτι να πούμε Έτσι Χρωστάει ξέρω χω... γύρω στα Από δύο μέχρι πέντε δις να πούμε Έτσι Και τι έγινε Κατάλαβα Κάνει θυλιές ο άνθρωπος να πούμε ε? Φτιάχνει δρόμου Βάζει ιδιώδια. Βάζει εκεί πέρα να πούμε περνάσεις σε τζάμπα. Αγάδος. Πώς θα βγάλεις τα έξοδα άνθρωποι. Τρελαθήκαμε. Λοιπόν, φτιάχνει έργα. Φτιάχνει, φτιάχνει, φτιάχνει. Τι δουλευτάρα άνθρωποι. Πάαααα. Αλλά τι περιμένεις να πούμε. Κάτι τεμπέλιδες, κάτι μαλλιάδες να πούμε. Κάτι τέτοια. Που κάθουν εκεί πέρα. Βλέπουν έναν άνθρωπο εργατικό να υδρώνει και τα ρέστα. Και πας στο διάλο. Χάσαμε Το παιχνίδι το χάσαμε Στην αγάπη δεν φτάσαμε Να σηκώσει και το ερωτικό του τραγουδάκι βεβαίω με του χατζί εδώ πέρα. <Κάσαμε>, θέλαμε και το πλοίο που λέγαμε, δεν θα φανεί. Θα φλερπούν τα μάτια μου και με τα κομμάτια μου με την αφή. Σύννεφα, I'm Ο Μπόμπουλα λοιπόν Ακροατάκο μου Σε έλεγα για τον Μπόμπουλα Τι καλός και εργατικός άνθρωπος είναι Και Δεν φτάνει που κάνει όλα αυτά τα έργα Δεν απορροώ πως προλαβαίνει ρε. Έργα να πούμε από τη Θράκη Μέχρι την Κρήτη να πούμε πολλά ο Μπόμπουλας Κομμάτι έχει γίνει αυτός ο άνθρωπος Μια από εδώ, μια από εκεί, μια στο δρόμο, μια από εκεί Που πάει στο πολύ δουλειά πολύ, πολύ εργατικός ρε ναι, λοιπόν ο άλλος τους κάνει επίσης προτίμηση, έ; ε? καναλάρα. Ά, βέβαια. Και πρόσεξε τώρα, έχουν και δημοσιογραφάρες να πούμε, ε? πορτοσάλτε. Αυτός που σαλτάρει στο λιμάνι, να πούμε. Ο πορτοσάλτε. Ωραίος. Δημοκράτης. Στηρίζει το σύστημα της δημοκρατίας. Καταλαβές. Καλός άνθρωπος. Ο άλλος. Μπάμπης. Παπαδημητρίου από Κάτι ονόματα ρε Δημοσιογραφάρεσαι Είδες τώρα Γι' αυτό είναι καλή Αυτοί μαζεύουν Τους καλύτερους Και τους έχουν να πούμε εκεί πέρα Και για να μαθαίνεις εσύ Πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι Σε μια δημοκρατία Ετσι Αυτός τώρα Εν πει συνειφοπληκηστής Κακό είναι Κατάλαβα Έχει, το καραβάκι, το, έχει τα καραβάκια του Και τα συμφεροντάκια του Και αυτά ε? Μετά άλλη βαρδούνα για νέοι η Μαριάννα, να πούμε, από εδώ και από εκεί τι... Τι κανάλιο, αυτά, λέω, τι τη δείχνουν τα κανάλια αυτά που σου Τη δείχνουν τη Μαριάννα, τι καλό άνθρωπο που είναι. Μοιράζει ψωμί στα πεινασμένα τα πηδάκια προστατεύει τα πηδάκια με τον καρκίνο. Βέβαια, δίνει να πούμε, από το υστέρημά του χρόνου που έχει, έχει υστέρημα χρόνου, πηγαίνει και κάνει κάτι καλά και μαζεύει χρήματα. Γιατί η ίδια δεν έχει και πολλά, να το πούμε τώρα αυτό. Κατάλαβε, μαζεύει από κάτι άλλου εκεί πέρα. Κάνουν κάτι μαραθώνιο σε αυτέ τι καλέ τηλεουράσει που σου λέω. Και πηγαίνει ο καθένα ο φτωχομπινέ να πούμε και δίνει εκεί πέρα ό,τι έχει, Δικάρες α πούμε, μαζεύονται κάποια λεφτά και μετά αυτή βοηθάει. Ε, τι καλή άνθρωποι ρε. Κατάλαβε. Και πάνε τα καθήκια τώρα και συ λέει να πούμε δεν έχουμε δημοκρατία. Ρε, α το διάλογο δω ρε. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτό δημοκρατία, τι είναι. Πε μισή να πούμε. Λοιπόν, και αυτοί οι άνθρωποι τώρα. Είναι και στην Τίτζα η DJ είπαμε ότι είναι αυτός ο οργανισμός που ελέγχει τις δημόσιες συχνότητε, μπα και τις πάρει να πούμε Α, όπως εμείς εδώ πέρα με αυτόν τον κολοσταθμό τώρα εμείς είμαστε εμείς να πούμε φαντάσου να είμαστε στις δημόσιες συχνότητε μέσα, τι θα λέγαμε ανατρεπτικά πράγματα και τέτοια ότι δεν έχουμε δημοκρατία ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. είπαμε έχουμε δημοκρατία όλοι του λένε ρώτα, ρώτα μέσα στη Βουλή και του Τρακόσιους να δείξουν, θα σου πούνε ότι έχουμε δημοκρατία. Έχει κάποια προβληματάκια. Αλλά σε καταστάσει εκτάκτου ανάγκης που λέει και του εντάξει, κάποια πράγματα το έχουν παρακάνει βέβαια, σε λέει, αλλά εντάξει, δημοκρατία έχουμε. Του κράτου κρίθη απάτη που φτάνει στον γνωστό αγριό μυαλό. Στον τάτσο μια φίλη που ζει, θορυγάτι είναι απλό και ειρηνικό στον κόσμο αυτό. Maya ακροατάκου μου να πούμε ο άλλος εδώ πέρα ο Σαββόπουλος να πούμε δεν υπάρχει ελπίδας λες στην Ελλάδα ζείσαι τι λέρε τι λέρε που άλλο υπάρχει δημοκρατία να πες μου ένα μέρο που υπάρχει δημοκρατία ποιοι έχουν δημοκρατία να πούμε Ας το διάλογο Έτσι που λες ακροατάκο μου, θα την αράξεις μπροστά στην τηλευιζιόνα να πούμε και θα ακούς τις οδηγίες και θα τις εκτελείς κατά γράμμα. Τι ση να φοβηθείς θα φοβάσαι, να ξαναφοβηθείς θα φοβάσαι, να φοβηθείς ακόμα περισσότερο θα φοβάσαι ακόμα περισσότερο. Ό,τι ση θα κάνεις να είσαι ένας νομουταγής πολίτης. και άμα σου να υπογράψεις να πούμε και καμιά δήλωση ξέρεις και τα λοιπά ότι θα είσαι νομοταγής και τα λοιπά να του κάνεις να του κάνεις φιλίσιχος. <σμήθεια> <σμήθεια> Εν μεταξύ να πούμε εδώ πέρα ο κούλους σταθμός αυτός που είναι τώρα έχει βάλει προχθές και μία συζήτηση που έγινε εκεί στο V-Media να πούμε Είναι διαδικτυακό κανάλι του V-Media Είναι κάτι καλά παιδιά εκεί πέρα Και από το δεν πληρώνω και δεν συμμαζεύεται Άκου δεν πληρώνω το Γιατί είναι δεν πληρώνεις Τριλάθηκες θα χτυπήσεις το χέρος στο τραπέζι Απαράδεικτο Πώς το είχε πει αυτό ρε ο Βενιζέλος να πω απαράδεικτο Απαράδεικτο Λοιπόν τέλος πάντων Λοιπόν και είχαν βγάλει εκεί πέρα έναν εισαγγελέα πρώην εισαγγελέα το Σακά είχαν βγάλει κάτι άλλους εκεί να πούμε και αυτά και λέγανε πως άκου τώρα λέγανε πως ε, με, με νόμιμο τρόπο δεν θα πληρώσεις τις τράπεζες άκουρε να δεις ρε δεν πληρώσεις τράπεζες κατ' ελάφικες δεν πληρώσεις την τράπεζα την καλή την τράπεζα ας το διάλογο Βέβαια η αλήθεια είναι θα το ξαναβάλω αυτό και θα το αναρτήσουμε και στο πλατεία ρέντιο.gr του βιντεάκι να το δει ε, Δεν το καταλαβαίνει τώρα Απλώς για να δεις το έσχο να πούμε Το έσχο τώρα που σε δίνει ο άλλο οδηγεί να πληρώσει την τράπεζα Την τράπεζα του Βαρδινογιάννη να πούμε και των Γερμανών και τον δε συμμαζεύεται Έτσι άκου να δεις ρε άκου να δει παρανομία Όσο για μένα Κροατάκομου Άκου το τραγουδάκι που θα συμβάλλω, άκου Εδώ, βλέπετε σημειωμένο Ιούλιο 1965 Καλά, ακροατάκο μου, άλλο ήθελα να συμβάλλω, άλλο παίζει Αυτό που ήθελα να συμβάλλω, δεν το παίζει Λοιπόν, πριν ακούσεις αυτό, μάλλον άκου, άκουσέ το και τα λέμε μετά Όλα αυτά μαζί και ταυτοχρόνο στις διάφορες συντροφιές σαν αντάν σε ταβέρνες και το πιάνο του συλλόγου της Όλων Όπου <Κιτάζομαι>, κοιτάζω να κοιτάζεις Όλη η Ελλάδα να τρέγω παράγκα Παράγκα, παράγκα, παράγκα το χειμώνα Κι εσύ μιλάς σαν κόμμα Ο λαός, ο λαός, πεζοδρόμια Κουλούρια Είχε λαχία κοπάδια, κοπάδια, κοπάδια στα υπουργεία. Ετήσει για τη Γερμανία. Κυράδε, φιλάνθρωποι, παπάδε. Εργολαβίε, ψαλμούδιε και καντάδε. Η Εβανθούλα κλέει πριν να κοιμηθεί. Την Παρθενιά τη βγάζει στο σφυρί. Στα γυπάζα η Ελλάδα να στεράζει. Τα καφενεία, μιλιάρδο, καλαμπούρι και χαρτί Στρέκει στο περίπτερο διαβάζει Φιλάδες με μια μισή δραχμή. Όχι, όχι, αυτό δεν είναι τραγούδι Είναι η τρυπιά στέγη μιας παράγκας Είναι η γόπα που μάζεψε ένας μάγκας Και ο χαφιές που μας ακολουθεί. Προατάκου μου πέρασε η ώρα, παρήλθε και σιέδωσα τις κατάλληλες οδηγίες νομίζω για να είσαι νομοταγής και δάξι. εντάξει λοιπόν δεν θα πηγαίνεις συγκεντρώσεις και τέτοια άσε που ελπίζω ελπίζω να συμφωνήσουν εκεί πέρα στη βουλή να βγάλουν ένα νόμο να απαγορεύσουν αυτά έτσι πάνω από ένα άτομο θα είναι διαδήλωση ε? Άντε, άντε μπράβο, μαζευόμαστε και πολλοί και πιάσουμε και κουριούς να πούμε και τέτοια έτσι, και τι θα κάνουμε παρτούζες στον δρόμο θα κάνουμε Α! Raus, er schon, Λοιπόν, θα τα αφήσεις όλα να πούμε στα χέρια αυτών των καλών ανθρώπων των μεγαλοεπιχειρηματιών των εργολάβων των μεγαλοδημοσιογράφων των πρεσβειών των, ε, των δούλων, ό, ε, όχι, όχι δούλων, όχι των κυβερνητών ε, αυτού του κράτου παρατέταρτο και σε αυτούς που μένουν στη Βουλή και του νομιμοποιούν βεβαίω, διότι αν υπάρχει κυβέρνηση και αντιπολίτευση, τι σημαίνει αυτό, δημοκρατία. Ε? Αποφασίζει να πούμε η πλειοψηφία, ψηφίζουν δηλαδή. Η πλειοψηφία σου λέει έχω 151-151 παραπάνω ένα από σένα. Κατάλαβες. Άρα σε νικάω. Κατάλαβες. Λοιπόν αυτοί συνέχεια έχουν την τη πλειοψηφία. Οπότε τι είναι αυτό. Ε? Δεν είναι η δημοκρατία. Τι είναι. Ε? <Σταλουρήκια> γίνεται να συμφωνήσουμε όλοι. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν κάτσε και στη γωνιά σου. Να βγαίνει και να λες δεν συμφωνώ, δεν συμφωνώ και να σε λέω συγγνώμη, ο μανταμίτσα αντιπολίτευση έχω 151. Τι να σε κάνω λοιπόν, το περνάω του, τι, το διάταγμα εντάξει, του περνάω ε, ε, μάλλον, το διάταγμα στην αρχή το κάνω είναι διάταγμα μετά το περνάω από την Βουλή 151, έχω την πλειοψηφία, ε, τελείωσε, δεν το συζητάμε ε, τελείωσε. Και οπωσδήποτε δεν θα ξεχνάς Να βάσεις την τηλεόραση Άστε ανοιχτή, ανοιχτή. Μέρα ανοίχτα Να ξέρεις κάτι να ξέρεις κάτι. Δεν θα σικόψουν το ρεύμα Για ένα και μόνο λόγο Για να έχεις τηλεόραση Θα βγάλουμε νόμο που θα λέει από τη στιγμή που έχεις τηλεόραση Δεν σηκόβω το ρεύμα Αλλά θα την έχει ανοιχτή Ο, Να το πούμε αυτό Από το πρωί Μέχρι το βράδυ Και άμα θες και να τα και τη νύχτα Να μουρμουράει και από πίσω σου Να σε κάνει υπνοπαιδεία Ακόμη καλύτερα Μουσική Όπως τώρα ας πούμε Κοίταξε άρε δημοκρατία, άρα να πούμε Σε τι έχεις δε, μάγκα, να πούμε Έχεις κινητά και πολλές συνδέσει Και μιλάς πολλές ώρες Πού τα βρήκες δε, Ε; Θα σηφορολογήσεις να σηκόψεις το Άντε να μην το πω να πούμε. Επίσης, τι σ' αρέσει η τέχνη, τι κουλτουριάρισήσε ρε. Όπως έλεγε ο Άδωνης, σε να πούμε. Ας το διάλο, θα στο φορολογήσω. <Το> Ζήτησε να πούμε το Υπουργείο Οικονομικών και καλά έκανε, μπράβο, σε αυτό το... Πώ το λένε αυτό δεν ξέρω τώρα Θεοχάρη το λένε Λοιπόν ζήτησε λέει από τι ασφαλιστικέ εταιρείε που έχουν ε, ασφαλίσει οι να δώσουν τους καταλόγους Κατάλαβες Πώς μαζεύανε να πούμε οι, αυτοί οι καλοί άνθρωποι ε, Πώ του λέγανε αυτού εκεί στη Γερμανία επί Χίτλα. Να ζει, να ζει Να ζει κανεί να μην ζει Λοιπόν αυτοί πώ μαζεύανε τα εργατέχνη, τα χρυσά δόντια Καταλαβε Δεν μπορεί καθένα τώρα να έχει εργατέχνη τα μαζέψουμε εμεί να πούμε ρε Τα βάλουμε εκεί που πρέπει Όταν θα τελειώσει ο πόλεμος Ο ακήρυκτος Θα τα βάλουμε σε κάτι ωραία μουσεία Θα βάλουμε και ένα ωραίο εισιτήριο Να άρχισε να το βλέπεις Κατάλαβα το σπίτι τη εργοτέχνης Ποιος είσαι ρε Θα έχουμε δημοκρατία ρε <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> Λοιπόν ακροατάκο μου δεν γίνεται. Έχει έρθει το πούλμα να παίξω να πούμε και κουρνάρι. Ήρθε να με πάρει να με επιστρέψει στο κουριό. Την εκπομπή θα την παίξουμε και σε επανάληψη θαρό κατά τι 5 το απόγευμα. Κάπου εκεί θα σε ενημερώσουμε και μέσω του facebook Λοιπόν και θα σε αφήσουμε το τραγουδάκι από το μάνου τσάου του γκλαντεστίνου. Αυτό βέβαια τώρα δεν είναι για δημοκρατίες να πούμε και τέτοια αλλά να αυτό έχει εδώ πέρα στην playlist και υποκριτικά θα το παίξει το μηχάνημα εγώ σε αφήνω σε κάνω πάρα πάρα πολλά φυλάκια μου μου, μου, μου, μου, μου. και πρόσεξε μην κλείσεις την τηλεόραση έτσι το νου σου φυλάκια bye bye La la ley perdido es corazón de la grande Babilón. me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino, clandestino, Nigeriano, clandestino. Boliviano, clandestino. Mano negra, ilegal. Ξεκίνησε με το σπίτι, με το σπίτι, Ξεκίνησε με το με το σπίτι, Ξεκίνησε